Ο σεισμός αυτός ευτυχώ ήταν ένας σεισμός βάθους, είχε ένα εστιακό βάθος τη τάξη των 70 χιλιόμετρων. Ναι. Αυτό ε, βέβαια δεν μπορούμε αμέσως να το επιβε... επιβεβαιώσουμε. Το επιβεβαιώσαμε μετά μισή ώρα περίπου, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Και μόλις ε, είδαμε ότι είναι ένα σεισμός βάθος, ε, χαλαρώσαμε λιγάκι γιατί οι σεισμοί ε, δεν ακολουθούνται από πλούσια μετασυσμική ακολουθία, αλλά ούτε και έχουν ε, σεισμούς μεγαλύτερους στη συνέχεια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, γίνονται μία και έξω. Άλωστε. Ε, αυτό μου χαλάρωσε πάρα πολύ. Και... Πάντως ήταν ιδιαίτερα αισθητό για τέτοιο βάθος, έτσι. Ε, ναι, και ήταν ιδιαίτερα αισθητό γιατί το βάθος ουσιαστικά ε, αντικατέστησε την οριζό... το οριζόντιο την οριζόντια δηλαδή την απόσταση. Mm -hmm. Γι' αυτό και ήταν και παραδεταμένο ο σεισμό. Ήταν. Ε, και στην παλιά πόλη και στην πόλη πόλη και μέχρι, μέχρι δηλαδή το νότιο τμήμα τη Ρόδου και βέβαια και στα νησιά, στη Σίμινη, στη Χάλκιφ. Ε, από μία έρευνα που κάναμε αμέσω μετά με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν βλάβε στην περιοχή. Βεβαίω ο οργανισμό Αντισυμικού Σχεδιασμού και Υποστασία ε, ε, άμεσα κινήθηκε. Και όχι μόνο κινήθηκε σε επίπεδο ε, παρακολούθησης του φαινομένου και τα πανεπιστήμια βέβαια, αλλά και σε επίπεδο του να δούμε ε, ποιο είναι το, η συνέχεια του σεισμού. Και μέχρι τώρα παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να μας ενισχύει. Δεν έχουμε μετασυσμούς. Ε, τουλάχιστον δεν, έχουμε μετασυσμούς. δεν νιώθουμε εμείς, ναι, ναι, ναι. εκτός αν είναι μικροσύσμοι. Ε, δεν δίνουν η δεν δίνουν σεισμοί αυτού του βάθους μετασυσμούς. Ναι, μας το είπατε δεδομένο... ότι δεν ακολουθούν σε τέτοιο ναι, βάθος. Δεδομένου ότι ε, το υλικό στην επιφάνεια mm -hmm. ε, έχει πολύ μεγάλη αντοχή και τα όρια θράψεις επικύλουν. Γι' αυτό έχουμε και πολλούς μετασυσμούς. Όταν πάμε κάτω το υλικό έχει μικρότερη αντοχή ε, και σπάει... Μία και έξω που λέμε, δεν, δεν έχει δεν σπάει σε μικρά κομμάτια τους ώστε να έχουμε μετασυγμούς. Ή να παρασύρει το κυριότερο να, ένα άλλο μεγάλο ρήγμα και να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό.